Japościa. Gdałę możecie powiedzieć, że nie Σας. ήρθαμε για να σας πάμε τα λεφτά σας άμα είναι γι' αυτό καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε καλώς μας βρήκατε, πάρτε τα όλα δεν υπάρχουν και πολλά έτσι και αλλιώς το θέμα που υπάρχει στην επικαιρότητα αφορά ελάχιστος όπως έχετε καταλάβει, το αν θα βγάλει κάποιος τα λεφτά του Επειδή θα έχουμε αλλαγή πολιτικής κατάστασης το Φεβρουάριο το προς ο Άδωνης, αυτό ως θέμα αφορά ελάχιστους, οπότε είναι από αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν, τα συζητάμε όλοι, συμπονούμε όλοι τους λίγους που έχουν το πρόβλημα. παρόλα αυτά δεν μπορούμε να μην το δεχτούμε ως θέμα συζήτηση γιατί δεν είναι μόνο ποιος θα βγάλει τα λεφτά και αν έχει λεφτά, είναι όλοι αυτοί, όλος ο πανικός αυτός που διαχέεται, ενώψη και εκλογών στην προεκλογική περίοδο που έχει αρχίσει και θα είναι πολύ βάρβαρη από ό,τι δείχνουν όλα. Ο λόγος για τις τράπεζες, τις οποίες είναι δικές μας, οι οποίες είναι δικές μας και τις οποίες ε, τις έχουμε στηρίξει με τον ιδρώτα μας. Η ανακεφαλαίωση των τραπεζών θα προστατέψει οριστικά τα κέρδη που έβγαλαν οι ξένες τράπεζες. Και αυτό αποτελεί και την ύψιστη προτεραιότητά μας. προστατέψει οριστικά τα κέρδη που έβγαλαν οι ξένες τράπεζες. Αν δεν πάρω υπουργείο, θα αυτοκτονήσω. Δεν σώζουμε την τραπεζική λειτουργία, την πίστη. Σώζουμε τους τραπεζίτες. Μπράβο! Και ο ένας και ο άλλος θα λένε πολύ καλά και είναι και αληθινοί. Και ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς. Τι ακριβώ σώσαμε δηλαδή στην Ευρώπη, τι ακριβώς σώζουμε εδώ. Είναι απόλυτα ειλικρινής, δεν θα μπορούσε να ήταν και ψεύτες. Σε καμία περίπτωση ηγούνται μια χώρας με την ψήφο βεβαίως, του ελληνικού λαού. Τι ακριβώ συνέβη στην, στο Βερολίνο Χθε με τη συνάντηση Σαμαρά Μέρκελ. Μα λέει σήμερα το πρωί Σοφία Βούλτεψη. Εννοείται ετέθησαν όλα τα θέματα Καταρχήν ο Πρωθυπουργός ε, Μίλησε φιλικά Με την κυρία Μέρκελ Βρε το άθλιο, μπούθει Μπούθει Ετέθησαν όλα τα θέματα Ο Πρωθυπουργός ε, καταρχήν δεν αμφισβητήθηκε τίποτε Από ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός Βρε το άθλιο, μπούθει Μπούθει φολλάκι Σαμπον δεν είναι εσύ και δεν μου το Εγώ, το είπα προχθές κάπου, θα φάω... Ο ελληνικός λαός δανείζεται για να στηρίξει τις τράπεζες. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Αυτός σήμερα έχει κρίση η Λικρίνιας ο τελευταίος, ο Βενιζέλος. Δεν είναι δύσκολη η δουλειά του Σαμαρά και πολύ περισσότερο της Μέρκελ. Δύσκολη είναι η δουλειά των παπαγάλων αμέσως μετά τη συνάντηση γιατί πρέπει να μας πείσουν όλους εδώ ότι έγινε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ότι πήγε εκεί και τάπε καθαρά και εξάστερα ο Σαμαράς της έτριξε τα δόντια, την απείλησε ή εν πάση περιπτώσει έθεσε τη σκληρή πραγματικότητα και είπε ότι δεν θέλουμε και άλλα λεφτά από το Δουνουτού γιατί άλλωστε να θέλουμε. Οπότε, αυτό από χτε παίζεται ω έργο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το παρακολουθούμε κι εμεί, όπω κι εσεί έχουμε μάθει. Δεν είναι η πρώτη ευρωπαϊκή περίοδο του Σαμαράμ. Δεν είναι πρώτη φορά που ο υπάλληλο πηγαίνει στο γραφείο προϊσταμένου ή του διευθυντή και του λέει ο άλλο εντολέ και έρχεται μετά να τι μεταφέρει στο τμήμα από κάτω, ο τμήματάρχη. Οπότε το ξέρουμε, το βλέπουμε. Οι τράπεζε παραμένουν εκεί που είναι και το βασικό θέμα. Είναι αυτό ακριβώς, πώ θα καταθέσουμε ό,τι έχουμε να καταθέσουμε και πώ κάποια στιγμή θα κάνουμε ανάληψη αυτού που είχαμε καταθέσει κάποτε. Θυμάσαι το δικαίωμα στην εργασία. Θυμάσαι το δικαίωμα στην παιδεία. Θυμάσαι το δικαίωμα στην υγεία. Θυμάσαι το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου. Θυμάσαι τις κατακτήσεις των προγόνων σου. Θυμάσαι που είχες όνειρα. Θυμάσαι. Θυμάσαι. Θυμάσαι. θυμάσαι, θυμάσαι, θυμάσαι, θυμάσαι, θυμάσαι. θυμάσαι. αποταμίευσε σήμερα κιόλα τα όνειρά σου και φρόντισε για το μακρινό μέλλον των τρισέγγωνών σου. Τράπεζα ηλεός. Τρίπλα στον πολίτη. Ήταν μια διαφήμιση έπρεπε να την μεταδώσουμε, γίνονται και αυτά, γιατί αλλιώς πώς θα πάρει μπροστά το σύστημα διαφημίσεις κρατιέται. Ε, χτες ο Θόδωρος Πάγκαλος έδωσε μια συνέντευξη όπως δίνει συνήθως και βγήκαν όλοι δημοσιογράφοι που μόνο να διαστρεβλώνουν ξέρουν και είπαν ότι ο Θόδωρος Πάγκαλος, ποιο τώρα, υπουργό επί... Του Σιμίτη, του Ανδρέα Παπανδρέου, ένα σοσιαλιστή, κάποτε όπω έχει πει ο ίδιο ήταν και για ηγέτη του Κουκουέδε. Το ακούγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό λοιπόν ο αριστερό σίγουρα ότι ψήφισε Νέα Δημοκρατία στι Ευρωεκλογέ. Αυτό βγήκε από χτε, αυτό μεταδίδεται. Εμεί εδώ θα αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Δεν έγινε έτσι. Πασόκ δεν ψήφισε στι Ευρωεκλογέ. Αλλά να ακούσουμε τι ακριβώ ψήφισε. Εγώ ψήφισα Σιλίζα. Δεν σα πιστεύω. Γιατί Μα πώ πήγε το χέρι σα. Τι να κάνω δεν με δυσκολία, αλλά επήγε. Το ΣΥΡΙΖΑ το συμπαθώ κατά βάθο. Εγώ ψήφισα, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σα πιστεύω. Βεβαίω. Γιατί είναι. Μα πώ πήγε το χέρι σα. Ποια να κάνω δεν με δυσκολία, αλλά επήγε. Ορίστε, να τι πως ε, οι ψηφοφόροι μαζεύονται σιγά σιγά, να πως γίνεται η διεύρυνση και να πως θα έχουμε και αυτοδυναμία, όπως θα ακούσουμε σε λίγο από το Μητρόπουλο, αλλά πριν πάμε στο Μητρόπουλο, να πάμε στον Πρωθυπουργό. Ήταν η περήφανη στάση του χτες, ρωμαλαίος όπως πάντα ο Σαμαρά, όταν πρόκειται να υπερασπιστεί και τα δίκαια ενός λαού, πήγε στη Μέρκελ και πραγματικά έδειξε τι σημαίνει ελληνική ψυχή και πνεύμα αντίσταση. Και θα ήθελα πράγματι σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την κυρία Καγκελάριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πριν από όλα την Καγκελάριο την κυρία Μέρκελ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Καγκελάριο γιατί γνωρίζει καλά το πρόβλημα της ρευστότητας και θα ήθελα ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω την Καγκελάριο και για τη φιλοξενία της αλλά και για τη στήριξη την οποία μας προσέφερε. Yeah. Εμείς θα σας ταράξουμε στην ομιμότητα Η Ρένα η Περιφερειάρχης μας είναι αυτή Με όλα αυτά που συμβαίνουν Την ομιμότητα εδώ την υποστηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό Για την ομιμότητα και για τη λογική γενικότερα Ο Αλέξης Μητρόπουλος ζητάει να του τη δώσουμε. Από τη Θεσσαλονίκη και μετά, ο στόχος της αυτοδυναμία γίνεται όλο και περισσότερο εφικτός. Ο λαός είναι έτοιμος να μας τη δώσει. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το τρία. Ένα, δύο, τρία. Η επίτευξή της από εδώ και πέρα εξαρτάται μόνο από εμάς. Ωραίο γι' αυτό να του τη δώσουμε, να του την δώσουμε την αυτοδυναμία, γιατί όχι σε τόσους και τόσους την έχουμε δώσει και είδαμε και τα χαίρια, όπως λένε. Έχει έρθει η ώρα δεκαλεπτά είμαστε στον αέρα να ακούσουμε και ένα ανέκδοτο. Η θέση τη κυβέρνηση είναι σαφή. Μεταξύ και τραπεζιτών η απάντηση είναι το έθνο. Μεταξύ έθνους <ΣΣΣ> <ΣΣ> και τραπεζιτών η απάντηση είναι το έθνος Πολύ καλό Το άλλο με το, το το το ξέρετε Να γελάσουμε και λίγο γιατί οι μέρες είναι και αυτός ο καιρός ψηλοφθινοπορεινός οπότε νομίζω ήταν ότι έπρεπε να αποκαταστήσουμε όμως τώρα την αλήθεια Το μόνο πραγματικό δίλημα είναι λιτότητα ή κοινωνική συνοχή και εν τέλει το δίλημα είναι με την Ευρώπη των τραπεζών ή με την Ευρώπη των Τραπεζών <Το> Το μέλλον μα είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι τραπεζίτε, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν, οδηγώντα του λαού στην καταστροφή. Αυτό δεν είναι μέλλον. Αυτό είναι παράδεισος. Όπω έλεγε και ο Άδωνη, πρόχτε. Τώρα, μετά τα ανέκδοτα και την αποκατάσταση τη αλήθεια, θα αποκαταστήσουμε άλλη μια αλήθεια. Τσάμπα είναι έτσι κι αλλιώ οι αποκαταστάσει. Τι ακριβώ διεμήφθη, μα το λέει βέβαια ο ίδιο ο Σαμαρά, ήταν πρωταγωνιστή χτε στην συνάντηση με τη Μέρκελ τέλος ήθελα να πω ότι είχα την ευκαιρία να πόστηκα κελάριο διαζύγιο. Αντιποπολώ αλλά δισκόρσα, βανδέρα ρόσα, βανδέρα Τέλος ήθελα να πω ότι είχα την ευκαιρία να πόστηκα κελάριο διαζύγιο. Αντιποπολώ αλλά δισκόρσα, βανδέρα ρόσα, τριώνφερα. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρο, γυρισμό δεν υπάρχει. Είναι νωρί αυτή τη στιγμή. Να πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Εντάξει, θα περιμένουμε. Είναι το ρωμαλαίο πνεύμα τη αντίσταση που λέγαμε χθε. Είπε διαζύγιο. Χωρίζουμε και με το Δουνουτού και με την Μέρκελ. Γενικότερα, τραβάμε το δρόμο μα. Επιτέλου, το είχαμε τόσο ανάγκη. Ακούστηκε μια φωνή αντίσταση, ανάταση ψυχική του λαού γενικότερα από το στόμα του Αντώνη Σαμαράκη. Τον είχαμε παρεξηγήσει τόσα χρόνια, νομίζω ότι ήταν. Μια απλή πειρέτρια τη Μέρκελ. Όχι, ακούσατε τι ακριβώ διεμήφθη εκεί. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2.11200.8.200, το τηλέφωνο επικοινωνία. Μέλη στέλνεται στην διεύθυνση στοunto: papa.κυριαλεφαμή.gr και οπισθάρι να στείλει σε εμέ αλκενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Ο Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο και μόλι κλείσανε οι κάμερε χθε εκεί στη συνέντευξη με την Γερμανίδα Καγκελάριο. Ε, είπε μια αλήθεια άλλη μια αλήθεια οφείλουμε να τη μοιραστούμε και μαζί σας γιατί αν δεν τη μοιραστούμε και μαζί σας δεν έχει κανένα νόημα τις αλήθειες τις μοιραζόμαστε μαζί σας. Τα ψέματα είναι για άλλες περιπτώσεις. Να ακούσουμε τι ακριβώς ε, είπε ο Σαμαράς για τη χώρα για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα μας Η Ελλάδα κατά την άποψή μας και σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις και τα δικά μας στοιχεία δεν υπάρχει. Μπράβο! Και θα ήθελα πράγματι σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την κυρία Καγκελάριο για τη στήριξη την οποία μας προσέφερε Η Ελλάδα δεν υπάρχει Μπράβο! Pani e no,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 Ωραίος, είναι Μα θέμα... πήγε το χέρι σας Τι να κάνω, δεν με δυσκολία Αλλά πήγε Η Ελλάδα σύμφωνα Με τις δικές μας εκτιμήσεις και τα δικά μας στοιχεία Δεν υπάρχει mm, Πολύ ευχάριστο αυτό Κατά την άποψή μας και σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις και τα δικά μας στοιχεία, δεν υπάρχει. Μπράβο. Και εμείς που νομίζαμε το ακριβώς αντίθετο ή εμείς που νομίζουμε ότι υπάρχει και θέλουμε να την κάνουμε και καλύτερη, τίποτα από όλα αυτά το είπε ο άνθρωπος, ήταν δίπλα του η Μέρκελ, δεν υπάρχει η Ελλάδα. Και δεν το είπε μεταφορικά γιατί είναι μια φράση που συνήθω λέγεται τώρα τελευταία, το είπε κανονικά, το ακούσατε, δεν έχει κάποια ηρωνία ή κάποια υπόνοια η φωνή του. Καθαρά και εξάστερα, άλλωστε δεν μιλάει και διαφορετικά ο συγκεκριμένο άνθρωπος. Έχουμε μια απορία μετά τη χθεσινή δήλωση του Άδωνη ότι θα βγάλει τα λεφτά του έξω. Πόσα είναι αυτά τα λεφτά, απαντήθηκε σήμερα και αυτό πριν λίγη ώρα στη νέα εκπομπή των συναδέλφων Τζούνου Κούτρα στο Σκάι. Βγήκε τηλεφωνικά και είπε... Επειδή υπόθηκαν πολλά χθε, κύριε Γεωργιάδη, για τη δήλωση αυτή, το ξέρετε, έτσι. Εσεί πόσα λεφτά έχετε στην τράπεζα. Συγγνώμη που το κάνω ε, αυτό. ,000 επειδή κατα, επειδή καταθέτεται και πόσε ενέσχεσε, οπότε Πώς είναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν τα ναι. κρύβω ποτέ. Εγώ. 30.000 ευρώ έχω. Για 30.000 ευρώ έγινε όλο αυτό το show και μα λέει θα τα βγάλτε. Δεν θα τα δώσουμε εμεί. Μαζεύτε τώρα όσοι ακούτε. Κάντε ένα πρόχειρο εκεί. Βγάλτε να μαζέψουμε 30.000, δεν είναι τίποτα από 5-6 εκροάτε θα βγούνε. Να τα δώσουμε στον Άδωρο να μην γκρινιάζει, αν είναι να μα κάνει τη ζωή μαρτύριο. Μέχρι να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ σε έξι μήνε, πέντε πόσου θα βγει, τρει. Επειδή θα χάσει τα τριάντα του ψωροχιλιάρικα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να τα μαζέψουμε, τουλάχιστον να έχουμε το αυτοί μα ήσυχο και ήρεμο. Και εμεί νομίζαμε ότι πρόκειται για σοβαρά πόσα, πάνω από πέντε-έξι εκατομμύρια. Με αυτό το δράμα, άλλο ένα δράμα λοιπόν και μια αγωνία, πάμε στον λαό. Ναι. Ρε, γιατί <Ρετί> μας κάνεις αυτό το δολάδεν, έχεις τρελα δει Γιατί? Ρε φίλε, τι να πω ρε, αυτό τον αυτόν που άνθρωπο να μου με μπουλεβάρ και μα... Και <Ρετίες> στην αυτά που λέει, ξέρει τι λέει. Σίχα μην ξέρει, <Ρετίες> μωρέ. Πάντως, είναι αυτό που είχε πει κάποτε ένας συναγροατής, ότι αν ήταν σε τα τάγματα του Μεγαλέξανδρου, ούτε την κομπριά του μου κεφάλαια δεν την αφήνα να μαζέπει, ρε φίλε. Αν πέσει η κυβέρνηση, την κυβέρνηση, την κυβέρνηση. να πέσει. Κι αν δείξει κάμερα τώρα, τότε το Φεβρουάριο πέσει η κυβέρνηση. Θα τα κρατά, κρατά, κρατά. Πότε να πει, κατα... Άσερε Δημήτρη, την τα λεφτά, να τα ο Βαρεμένος! Μισό, ναι, για σου Αποστόλη. Τι έγινε. Λοιπόν, μου άρεσαν πολύ αυτοί οι μεγάλοι πατριώτε και δημοκράτε από Σαμάρα και τον Άδωνη. τον Δηλαδή, από όλα αυτά που ανέφερε τους ξένους, περί πολιβάρ, περί δημοψηφίσματος. Δηλαδή, το δημοκρατικό να ρωτήσαμε και τον ίδιο τον λαό. Το πρώτο και το μόνο που σκέφτηκε είναι το απαραδάκι του άξι, mm. άξι, αποστόλοι, άξι, απόγονη του Λεωνίδα, του Αθανασίου Διάκου, αυτά που διάλαλη κάθε βράδυ ο, ο, ο, ο, ο μεγάλος πατριώτης. Άξι, άξι, <evlar> αλλά ευτελούς αξίας. <σλύπυ> Αλλά θα μου λες, πόσα λεφτά έχει η Αποστολή. Όχι τίποτα δηλαδή. Να δούμε πόσο πάει ο πατριωτισμό του. Να του δώσουμε του ανθρώπου να πάψει να χολουσκάει. Του τα έχει δώσει, μην ανησυχήσει. Γιατί έχω ακούσει ότι τα πολλά, το πολύ πατριωτισμό το κρύβει σε ξένε τράπεζε. Εδώ έχει καμιά εικοσαριά χιλιάδε πατριωτισμό μόνο. Ο πολύ πατριωτισμό έχει και εξαργηρωθεί, μην ανησυχήσει. Έχουν πάρει μοσχάρια στην εκπομπή του να αγοράσουν βιβλία. Πάδε λε τίποτα. Αποστόλει. Έλα. Ο Αντώνης το καλάμι και ο Βαγκέσο το ζυγό. Πάκει το γιώγο και του παίρνω το σαρτό. Και το πάθο πληντορίδη που είναι τώρα με φεστέκι. Δικό σου. Πάει το να το συλλήσω. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη φορά, γεια Ναι, βέβαια. Ναι. Ναι, καλημέρα. Γεια. Για, για Ναι. Έχω μια απορία εσύ, Έχω πάλι αυτό το ψαριανό, Με τη για τη Lady Gaga. Το να ASPERFANUS! <upgrading> <safety> είναι φοβερό άνθρωπο. σε ρωτήσω, κάναν τόση διαφήμιση και ρίξαν όλα αυτά τα εκατομμύρια για μια γυναίκα που πούλησε 500 δίσκους όλου και όλους. Κι δηλαδή για να γίνει χρυσός ο δίσκος πρέπει να τον αγοράσει η ίδια και ήθελε να γεμίσει 70.000 θέσεις που Είσαι και εσύ χάπατο, αλλά θέλω να πω αυτό είναι το θέμα. Ότι αγοράζει κανείς δίσκους. 70.000 θέσεις τα like στο YouTube. Ποιο πολλά είναι, ή τα κατεβάσματα. Πάσες είσαι ο δισκοπολίο, ξέρει που έχει δισκοπολίο τώρα πια. Όχι. Δυσκοπολία. Ναι, δυσκοπολία. Πού έχει δυσκοπολία. Για πε μου. Παλιά ήξερε. Κατέβαινε, πήγαινε στο Μετρόπολι. Το κλείσε, φέσουσε τόσο κόσμο. Τέλο πάντων, δεν έχει δυσκοπολία να πα. Αγοράζει. Πότε αγόρασε το τελευταίο σου δίσκο, παίζα μου. Ε, πριν δύο χρόνια νομίζω. Κατάλαβε. Ήμουν σε ωραίε εποχέ, ήταν. Πριν δύο χρόνια. Πήρε ένα. Πριν άλλα δύο, άλλο ένα. Και πριν άλλα δέκα, άλλα πενήντα. Εναι, έτσι ακριβώ. Οι αλλά... πωλήσει δίσκο να έχουν θέαμα αφού συμφωνεί μαζί. Όπω και να έχει πρέπει να ανοιχτά την Κυριακή. Α αλλά δεν το πριν. Τέλος πάντων. <laughs>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 Δούλος, δούλο πρεπείς ρε Ότι μάθει ο καθένας Ανομαλία έτσι Καλά ανομαλία να τα μόνο αυτό Α μπράβο Τώρα στο δάχτυλο. Αλλά πληρώνουμε και εμεί σε καλύτεροι άνθρωποι. Όμως. Γιατί είσαι καλύτερος άνθρωπος. επειδή δεν του Συγγνώμη ρε, τόλια, δεν έχει μυαλά η Ελλάδα. Καλού ανθρώπου. Ωραία, θα... επειδή δεν του ψήφισε εσύ είσαι καλύτερο άνθρωπο. Εγώ δεν τους ψηφίζω. Τους Ωραία. Ψήφισης. Άρα, αυτό σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Δεν μα παρατάς. Γιατί ρε. να μην ψηφίσουν. Εσύ, εσύ, εσύ, τι έκανες, πες μου. Εγώ δεν βάζω εκεί, όμως. Δεν Ναι. Ποιον έχω πάρει? Ποιος είναι? Ε, την uh, Διάνα θα ήθελα. Την Διάννα? Ναι. Με τα κολόχαρτα. Ποια Διάννα? Ποιος είναι? Καλέ, ποιον θέλετε? Ποια είστε? Την Διάννα. Που έχω πάρει? Την Διάννα. Ναι. Το χαρτί για στον Καπιτονέ. Αυτό, ναι. Να σας συνδέσω με το Καπιτονό ή με το άλλο το γελιστερό που το. χαϊδεύει τα κολομέρια. Καλέ, γιατί?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 Την κυρία Μέρκελ για τη βοήθεια και τη στήριξη που μα προσέφερε από τη χθεσινή συνάντηση. αυτά. Λέει εδώ ένα ακροατή, Αποστόλη και θύμια, δεν λέτε μηνύματα Κροατών. Μέιλ, επειδή είστε κουκουέ και σιριζέ, αυτό ακριβώ ισχύει. Επειδή είμαστε αυτά τα δύο ταυτόχρονα, γι' αυτό δεν λέμε μηνύματα. Και η σκέψη ήταν όλοι πολύ καλή. Μέσα σε πέ πέντε λέξει όλα αυτά, ε? δεν χρειάζεται και παραπάνω για να πει αυτά. Γιατί το πρωί είχαν παραπάνω λέξει, η βούλτεψη και ο σκουρλέτη και τσακώθηκαν. Περίπου τζακώθηκαν, καυγάδισαν, κάτι που δεν είναι σωστό γιατί και οι δύο είναι Ελληνόπουλα. Μπορείτε να βάλετε τηλεόραση να ακούτε, γιατί σίγουρα... Από τι βλέπω ο κύριο Κουλέ έχει πολλά να πει πάνω σε αυτά τα οποία αναφερθήκατε κάθε πρόσταξε. λεφτά προημένως. των εκατομμυρίου να του πείτε να φέρει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει. Τα κλεμένα Υπά. τα κλεμένα <σθέχνε> να φέρετε εσεί. Τα κλεμμένα μέσα. Εντάξει, ναι, ναι. ναι. Να ε, κοιτάξτε, τα κλεμένα, μην είναι, κοιτάξτε, μην είναι τα... πιο πολύ ειδική σα. Αυτό θα σα ανακαλύψει τον, τον κύριο Γεωργιάδη. Είστε τυχόνι, σα χαιρετώ. Είστε τυχόνι. Κάστε καλά και καλημέρα. Χέρετε, τα λεφτά του πέστε να τα φέρουν στην Ελλάδα. Τα κλεμμένα να φέρτε από τον κόσμο. Ναι, τα κλεμμένου όπω είναι δικοί σα που τα φέρνουν αυτοί που σα στηρίζει. Στον πειτροποιεί, αν τα πείτε στην καλύπτε το Γεωργιάδη. Το τυχοδιώκτη Γεωργιάδη είναι ντροπή να Ναι, Μόνο να βρίζετε, ξέρετε, και να κάνετε <laughs> δίθεν καταγγελίες <laughs> σας τόση και ώρα, να κοροϊδεύετε μελιστά το βαθμό και να στέλνετε να αυτοί. παρακαλάτε <laughs> την έρητη για τα εξακάμερα και τα βαν. Κομωτήριο. Όλο αυτό μαζί είναι κομωτήριο. Εσύ πήρες τα λεφτά, όχι τα κλεμμένα, τα δικά σου, τα δικά μου, και είμαστε στην αρχή. Ε, έρχονται κι άλλα με το... Ξεχνάμε αυτό. Ο Δε Αντένα σήμερα το πρωί είχε μεγάλη επιτυχία γιατί είχε τη βούλτεψη που έλεγε αυτά και άλλα που θα ακούσουμε. Και καπάκι με το που σηκώνε τη βούλτεψη από το παράθυρο, ακριβώ δίπλα κάθε τη Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Από την κυβερνητική εκπρόσωπο στην κομματική εκπρόσωπο και έτσι πήγε όλο το πρωινό. Μια καλή, ένα γερό πρωινό. Δεν λένε όλοι ότι είναι το καλύτερο γεύμα για να σου πάει καλά η ημέρα. Αυτό ακριβώ εφαρμόζει ο Γιώργο Παπαδάκη. Τι άλλο είπε η βούλτεψη. Και να σα πω κάτι, μην σα πω ότι να επιβάλλονται και κυρώσει όταν φρούδες, ελπίδε ταίζουμε τον ελληνικό λαό και τον κάνουμε ακόμα πιο δυστυχισμένο. Τότε και η αξιοπιστία του ελληνικού λαού θα φτιάξει δέκα που θέλει 8 δις για να Βέβαια, βέβαια αυτό δεν συμφέρει το χώρο μου, κυρία Παπαγάλη. δίνει και λεφτά, βρε παιδιά. Βέβαια, αυτό δεν συμφέρει του χώρο μου, τα θα τράπεζα με που λέει ο δεν το τώρα πολύ Μα τι να μου πεις τώρα να μου Αλλά πε μου όμως δεν έχει σημασία Όλα αυτά για την τράπεζα Αυτά είναι αμοντάριστα Κανονικά όπως τα έβγαλε η Σοφία Βούλτεψη Τεράστια επιλογή και προσφορά σαμαρά Προς τον χυμαζόμενο ελληνικό Λάω. Ο Μπάμπη τώρα, με ένα μου χιλίψει πολύ ο Μπάμπη, γιατί τι έπιασε από όλο αυτό το σκηνικό άδονη χτε με βαρεμένο, θα βγάλω τα λεφτά μου κτλ. Δεν στάθηκε στον Άδονη τόσο όσο στην ε, απάντηση βαρεμένου. Το πιάνει, το μεγεθύνει και κάνει αυτά που ξέρει πολύ ωραία να κάνει. Ο Βαρεμένος λοιπόν τι έκανε τώρα. Απείλησε πρακτικώ με μία γλώσσα η οποία ανάγεται στα δικτατορικά καθεστώτα και σε σοβιετικά καθεστώτα ότι οποιοδήποτε. Θα πάει να κινήσει τα χρήματα του κατά πώ θέλει. Mm. Ε, εγώ φαντάζομαι mm. ότι πάρα πολλοί θα φοβηθούν. Οι άνθρωποι είναι φυσιολογικό να φοβούνται και δυστυχώς και η πολιτεύωση κάνει ό,τι μπορεί να τον καλλιεργεί το φόβο. Και η κυβέρνηση. Αλλά δεν μπορείς να κυβέρνηση. πεις... Mm -hmm. δίκιο σε πολλά πράγματα. Αλλά δεν μπορείς να βγαίνεις να λες ότι πρέπει κάποια αρχή να συλλάβει αυτόν... Γιατί φαντάσου τι λέει. Λέει ότι θα πάρουν μια λίστα. Ποιοι βγάλαν τα χρήματά του μια εβδομάδα πριν τι εκλογέ και ότι αυτή η λίστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάπου. Mm -hmm. Αυτό που είπε ο κ. Βαρεμένο, βεβαίω μέσα στην οχλαγωγή αυτή τη τηλεοπτική κατάσταση. Αλλά ήταν κάτι πάρα, πάρα πολύ βαρύ. Προσέξαμε το άλλο που είπε ο Γεωργιάδη, το οποίο εγώ στη θέση του, επειδή είναι δημόσιο παράγοντα, δεν θα το έλεγα με αυτόν τον τρόπο. Γιατί του λίγο πανικό αυτό. Αν και, αν και είπε τι θα κάνω και τι θα κάνει κάποιο. Mm -hmm. Όταν πλέον αυτό δεν θα είναι στην ίδια θέση και θα είναι κάποιοι άλλοι που θα κυβερνούν. Αλλά ανεξαρτήτω όμω, είπε μια αλήθεια ο Γιώργιάδη. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή καλλιεργείται ένα φόβο για το σε ποια κατάσταση θα είναι οι τράπεζες mm -hmm. όταν θα έχουν εφαρμοστεί αυτά που λέει η αντιπολίτευση. Αυτό δεν είναι απάντη σε αυτό που είπε ο Γιώργο Βαρεμένο ότι πρέπει να συλληφθεί αυτό ο οποίο θα βγάλει τα λεφτά του, θα τα πάει έξω, θα τα κρατήσει στο στρώμα, θα τα κάνει ό,τι θέλει και ό,τι γουστάρει. Εδώ υπάρχει μια απειλή. Για τη δημοκρατία πάνω όλα και για την ελευθερία την προσωπική. Αυτός είναι ο Μπάμπης και μου αρέσει πάρα πολύ. Λαός μέρος βου. Γεια σας. Γεια χαρά. Τι είστε εκεί. Εδώ που πήρατε είμαστε. Ορισέ. Είμαστε εδώ που πήρατε. Είσαστε εκεί που πήρα. Ναι. Εγώ πήρα το Real FM. Το Real FM είμαστε εμεί. Α, δεν μου έδωσε να σε ρωτήσω κάτι. Ελεύθερα. Το μαγαζί ανοιχτό πάγεται ή το έχετε κλείσει. Γιατί εγώ παίρνω μία ώρα για να το σηκώνετε. Το άνθρωπο ανοιχτό ή κλειστό θα ε, το, ε, ε, καταλάβετε ε, το, ε, α, το καταλάβετε από το ραδιόφωνο σα. Μα ακούτε, μα ακούτε. Τέλο, ανοιχτό. Α, άκουγε πολύ να σου πω, παρικάρι μου. Δεν είμαστε 131, τι είμαστε να πούμε. Λοιπόν, άκουγα να δει κάτι τώρα. Εγώ από προχτέ προσπαθούσα να βάλω τηλέφωνο να σα τηλεφωνήσω για κάτι. Το κατάφερα σήμερα το πρωί και Ειδικά ακούω όλου τις εκφωνητά σα, μα του περισσότερου μισού όλου. Που κανεί δεν έχει καλημέρα σα, 3RFM 97 τόσο τόσο τηλέφωνο επικοινωνία. Πάρε. Γιατί το τηλέφωνο δεν το λέτε, Το θεωρείτε δεδομένο ότι όλοι το γνωρίζουνε. Όχι για να μα αλύσουν στα τηλέφωνα, βαριό μα, το είχαμε. Α, είναι να πούμε, το λέμε στο ραδιόφωνο. Τώρα έχουμε όρεξη να μιλάμε με τον κάθε. Αφεντικό παραμένει ένα έλογα Νικολάου. Ναι. Θα του πω να σα ένα δυο κάτω, το πρωί το γύρω το τετράγωνο με περιφερειακό στο λαιμό, γεμάτο το στώμα, και δεν Καλά άκουσα εγώ το εκφωνητάς Κάπου θα έβγαινε και το στρατό Ναι. Μάλιστα. Συμφωνώ <laughs> δει κάτι τώρα, σοβαρά και όχι ευθεία, το τηλέφωνο του σταθμού πρέπει να τον λένε, να το λένε και να το ξαναμάσει. Έγινε, να είστε καλά. Με την ευκαιρία να το πω, 2-11-208-200 Εγώ το έμαθα. Αλλά τώρα. Το... Όμαθε αφού το άμαθες, τι θες να ακούσει συνέχεια. <χει> Εσύ, άκουσε το Γεωργιάλη τι είπε. Τον Θα φάρει τα λεφτά, λέει, με τα πάει έξω. Δεν μπορεί να σε πάρει, έξω λεφτά, λέ. Γιατί παίρνει δάνεια ωραία από, το, από τη βουλή μέσα, να παίρνει τότε και σου βάζουν τόκου. Καλά και το Μέγκα παίρνει δάνεια. δεν έχει λεφτά. Ξέρω εγώ. Υπάρχει λόγο. Για Κάπω γιατί... πρέπει να κινηθούν και οι τράπεζε, να ξυπνήσει η οικονομία. Δεν λε που βοηθάει ο άνθρωπο. Και γιατί παίρνει δάνεια από την τράπεζα. Για το, να κινηθεί η οικονομία. Για να άξει η αύριο να φε. Θυσιάζεται για σένα. Σύχτα. Ίδια... Ποιο θα κινηθεί την βάλε... οικονομία, εσύ, ο Ρωμόγερο με τα 600 ευρώ φύρα. Ραδιοφωνικό σταθμό. Ακούστε, κύριε, έχω ξεχάσει. Το βιβλιάριο υγεία μου μέσα σε ένα ταξί. Τέτοια που είναι η υγεία, τι να το κάνει και το βιβλιάριο, Ο Βορρήδη είναι υπουργό. <Τι> Νομίζει να πα το βιβλιάριο θα νιωθεί. <Τι> ναι, να μου το δώσουνε. Να... Τι θα το κάνει αυτό. <Τι> θα πάει να γράψει κανένα φάρμακο στο τσάπα, τι να το κάνει. <Τι> ναι, πώ μπορούμε και να γράψει. Σε αυτά τα μισά είναι κομμένα, ούτε εξετάζει, μπορεί να γράψει τίποτα. Άχρηστα. Ένα βιβλιάκι. Τέλο <Τι> πάντων. Σε μένα χρειάζεται. Σε μένα χρειάζεται, δεν Περίμενα, να σα στείλω, περίμενε. Και να σου πω και κάτι πολύ ευχάριστο Ναι, Νέες θέσεις εργασίας άκουσα το πρωί στο ραδιόφωνο Ζητάνε κομμώτριες ημίγυμνες Δύο χιλιάδες την ημέρα Δεν είναι λίγα Και ξεκινάει από την Πάτρα αυτό το καλό, το αγαθό Και πολύ καλά κάνει και ξεκινάει από την Πάτρα Είδες, Ο... σε ένα μέρος βγάλετε κομμουνιστή δήμαρχο έφερε τι τσίτσιδες Δεν προσέχατε, βγάλτε κι αλλού Να χαρεί ο κόσμο βυζάκι. Αποστολή μου, όλα τα καλά για το. Απλά το θέμα είναι μην κουρεύουνε μόνο, μόνο συγκεκριμένα σημεία. Καλά, τώρα... Να δίνει κάτι παραπάνω και να γίνει το ότι θε. Μην το πα πολύ. Γιατί να μην το πάω, να μην... το λε μόνο βυζί, μόνο βυζί μην... και θα σηκώνει την πέρτα από την ειδονή. Όχι. Ε, μη ρίχνει το επίπεδο. Δώσει τώρα... και κάτι παραπάνω. Βάλε και ένα lap dance. Αποστολή μου, κοίταξε. Η παροιμία λέει πα για μαλί και βγαίνει κουρεμένο. Εκεί ή... πα για μουλί και βγαίνει κουρεμένο. Όχι τέτοια πράγματα. Μα να... <laughs> γι' αυτό πα. Γιατί θα πα το κούρεμα, ότι κάνει καλό κούρεμα η Το θέμα? Θα πηγαίνει για μαλλί και θα βγαίνει χρεωμένος Παιδί μου θα πηγαίνει για μαλλί και θα βγαίνει κα***μένος Αλλάζουν και οι φράσεις, οι παροιμίες Έλα, γεια Αποστόλη, γιατί όλα τα καλά ξεκινάνε Απ' την Πάτρα παιδί μου Τι άλλο εκτό από το Παπαπανδρέου Ε αυτός όλα τα καλά απ' την Πάτρα θα ξεκινάνε Είναι η που μας έφερε τα Μικέλ Ποιο είναι είναι Ω, σύμψα, δεν σας πιστεύω ε, γιατί είναι Μα πώς θέμα... πήγε το χέρι σας Ποια να κάνω, δεν με δυσκολία Αλλά επήγε Επήγε το χέρι, επήγε με δυσκολία αλλά επήγε. Είναι το χέρι του Θόδωρου Πάγκαλου Που επήγε, έχει πάει παντού αυτό το χέρι Πήγε τελικά και στο ΣΥΡΙΖΑ Όπως ο ίδιος είπε χτες στο βήμα Και ο Βασίλης Βασίλη Σιώτης ταράχτηκε δίπλα Γιατί δεν τον πίστευε Μαζί με όλα αυτά τα πολύ ωραία που έρχονται στον τόπο, με την ανάκαμψη, με τι ιδιωτικοποιήσει, με το μνημόνιο το τρία που δεν θα έρθει ποτέ, με το τι θα διώξουμε, το δουνού του, με το, την ψυχολογία που έχει αλλάξει όπως λένε αυτοί που ξέρουν από αυτά, με τις καταθέσεις που δεν θα φύγουν τελικά γιατί μάλλον θα μείνουν. Μαζί με όλα αυτά τα ωραία έρχεται και μια συνέντευξη που έδωσαν χθε οι γιατροί, οι καρδιολόγοι, για να που ναι, ότι λόγω όλων αυτών των πολύ ωραίων που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο οι Έλληνες πολίτες έχουν κόψει από το βασικότερο αγαθό που υπάρχει στο πλανήτη και στην ανθρωπότητα, την υγεία. 13% του συνόλου των ερωτηθέντων αναγκάστηκαν να διακόψουν τη φαρμακευτική αγωγή λόγω αδυναμίας συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη. Αυτό από οικονομικής πλευράς είναι αποτροπιαστικό διότι το μεγαλύτερο κόστος σε ζωές και σε χρήματα στα συστήματα υγείας, είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι καρδιοπαθείς λοιπόν αναγκάστηκαν σε ένα ποσοστό 13% να μην παίρνουν τα φάρμακά τους, γιατί δεν είχαν χρήματα να πάρουν τα φάρμακά τους. Είναι μίζεροι όλοι αυτοί οι καρδιοπαθείς, γι' αυτό είναι καρδιοπαθείς, επειδή είναι μίζεροι και δεν βλέπουν την αναγεννητική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στον τόπο μας, τόσο που να τα λέμε και στους Ευρωπαίους, να τα λέμε και παντού. Ε, υπάρχουν όμως και προτάσεις σοβαρέ που κατατίθεται σε αυτόν τον τόπο και πρέπει να τις ακούσουμε. Και βέβαια πρέπει να γίνουμε πιο αστηροί με όλους όσοι κλέβουν το κράτος και τους πολιτικούς που πλουτίζουν με μίζες. Δεν αρκεί, δεν αρκεί η φυλάκισή τους για λίγα χρόνια σε μια βία υπηπτέρυγα. Αυτοί που πιάνονται να κλέβουν δημόσια περιουσία, ή πιάνονται με μίζες, πρέπει την υπόλοιπη ζωή τους να τρώνε από τα συσίτια. Δηλαδή, να μένουν χωρίς καθόλου λεφτά, χωρίς καθόλου περιουσία. Και άλλα συσίτια πια. Κάθε πολιτικός αρχηγός έρχεται και λανσάρει και πετάει σε όλους μας εδώ την πρόταση για συσίτια. Ο Σταύρος ήταν αυτός βεβαίω από το ποτάμι. Την Παρασκευή, λάθος, το Σάββατο, το Σάββατο, πάνω και στις Κουριές θα γίνει ένας μικρός χαμός, το έχουμε πει στην πλατεία Ιερησσού, κοντά στο, στο δάσος που δεν υπάρχει πια. Έχει μεγάλη συναυλία, με θέμα βεβαίως στο μεταλλείο και την καταστροφή, την οικολογική και όχι μόνο που συντελείται εκεί τραγουδούν, Γιάννης Αγγελάκας, Αλκίνος Ιωαννίδης, Σοκράτη Μάλαμα, Στανάη Παπα Ματούλα Ζαμάνι, Παύλο Παυλίδη και B-Movies. Εκεί θα είναι και η Ελληνοφρένεια σε ένα ρόλο έκπληξη. Η είσοδο είναι 5 ευρώ για την οικονομική ενίσχυση του αγώνα. Όλο αυτό το διοργανώνει οι επιτροπέ Αγώνα Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκη ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Θα έχει κόσμο, αναμένεται. Έτσι και αλλιώ, όποιο πήγε το καλοκαίρι προ τα εκεί, με το που μπαίνει στα όρια του νομού Χαλκιδική και λίγο πριν καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται εδώ, υπάρχει ένα άλλο αέρα με τα πανώ, τις σημαίες, τις μαύρες ή και τα άλλα χρώματα, τον κόσμο και πώς σκέφτεται και πώς έχει αρχίσει να σκέφτεται, γιατί αυτό είναι το πιο θετικό από όλη αυτή την ιστορία. Θα πούμε περισσότερα και αύριο, θα έχουμε και ηχητικά φαντάζομαι από τη Δευτέρα και μετά. Να, όσοι είστε εκεί θα το απολαύσετε, δεν το συζητάμε. Οι υπόλοιποι θα τα ακούσουμε και θα τα δούμε από τα γνωστά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε λαό το τρίτο μέρος. Αμέσως μετά είναι Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλη στο μαγκαζίνο. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι, Αποστολή. Έλα. Πού είσαι ευρωμαντικά παπάρα. Όπα, Αποστολή. Μα... Τι ώρα, μα τόση ώρα. Κομμένα τα μακά θα γίνω έξω. Τι, θήγεσαι. Ναι, θήκω με Ε, να σου πω, με τον Γεωργιάζη θα κάνουμε <Κι> Δηλαδή πόσο δηλαδή. Τι θα κάνουμε, να κάνουμε μια διαδήλωση, <Κι> μια πορεία, κάτι, να ξαναγίνει υπουργός. Α, γιώζεις, okay. Δεν γίνεται να τον έχουμε μόνο εκπρόσωπο, να, να σας στα κανάλια από εδώ και από εκεί. Λυπηθείτε τον. Αυτός ο άνθρωπος αξίζει να μας κυβερνήσει. Τέτοιοι είμαστε. Τέτοιοι είμαστε. Να. Το αφεντικό του καμπουράκι που τα έχει τα λεφτά. Το αφεντικό θα... του καμπουράκι είναι χρεωμένο, παίρνει δάνεια. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν παίρνει δάνεια στη λίστα λαγκάρδιο. Είναι τελικά να πούμε κανένα δημόσιο υπάλληλο ή καθαρίστρε. Να σου πω κάτι. Οι καθαρίστρε σίγουρα είναι. Ε, ναι, μα 500. Α που με τι δύο άδουνε μία-μία στη ριζέστα τη βγάλει όλες. Μπράβο, μπράβο. Δεν μου λε τώρα, αυτό είπε ότι θα βγάλει τα λεφτά έξω. Καταρχήν, όλοι οι δεξιοί και στην κατοχή και στη χούντα την κοπανάγανε, πηγαίναν έξω. Καταρχήν Εγώ... ο άδονη κλεγόταν ότι δεν βγαίνει και έχει μπει μέσα.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 πάει στο εξωτερικό. Αυτή την Ελλάδα ονειρεύουν ότι είναι οι νεοδημοκράτες. Συγχαρητήρια να το χαίρονται τον Άθωλη. Α, <Τα> πώς το λέει. Καλά είσαι μου. Καλά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, επειδή μένεις στο Ηράκτιο και θα έχεις ακούσει, θα ξέρεις, στη Νέα Ιωνία να πάρει το Δήμο ένας μάχος Ο κ. Μανούρη λεγότανε που κατέβηκε και τα ζευγιορισμού και τώρα και το άλλο. Με το που έταξε ο Αλέξη κάποια πράγματα σταματήσαν οι διώξει, σταματήσαν αυτό, αρχίσαν να πληρώνουν τα πελάτε κλπ. Μακάρι να γινόταν Θεσσαλονίκη, να γίνει και στην Πάτρα, να γίνεται στην Πυρεά, να γίνουν εκθέσει και να πηγαίνουν να μιλάνε κάθε μέρα. Να αρχίσουν να ζήσουμε κι εμεί. Έχουν χαιστεί όλοι με το που έταξε πέτε μακάρι και η Ζωζίμπρα. Τέλο πάντων, άντε. Να σου πω και κάτι άλλο; 5η Παρασκευή, Σαββάτο κυριακή Έχει συνέδρια στο Σινέ το τον κόσμο; Έλα από Έλα παιδί μου. Καλό φινόπορο. Ναι Άστα Πήρα να στείλω. Κοίτα μου και το φεστιβάλ. Ποιο φεστιβάλ. Το φεστιβάλ, καλά πήγατε, ευχαριστηθήκατε. Ποιο φεστιβάλ, παιδί μου, ούτε που πάτησε το φεστιβάλ. Το δικό σου, δεν πάει εσύ. Ποιο φεστιβάλ, έχω φεστιβάλ δικό. Άσε κουριέ, τώρα έρχεται. Ποιο σκουριέ. <Δευλαμένο> στι κουριέ. Όλη την καλλιτεχνική νομιγκλατούρα είχατε μαζέψει. Στι κουριέ, ναι. Όχι στι κουριέ, στο φεστιβάλ. Εγώ στι κουριέ πάω. Ε, πήρα να στείλω χαιρετισμό στον Κρέτ Λοβέρδο. Άκου να δει, τον είδα πρωί πρωί στον πρώην εργοδότη σου. Έλεγε πολύ ωραία πράγματα και πήρα να του πω ότι όντω τα λέει πάρα πολύ καλά. Που λέει ότι δεν έχει λεφτά. Προχτέ περπατάγαμε μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν θα πω σε πια σχολή, στο πανεπιστήμιο τη Αθήνα. Που είναι γνωστό το ότι δεν υπάρχει καθαριότητα, <Δευλαδή> αλλά είναι τόσο χάλι. Λέμε περπατά στο διάδρομο και μέσα στη μέση πατά μια σκατούλα. Πιο πέρα, πατά μια άλλη φκαθήκη. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρει εσύ να κάνει σλάλο. Δεν θε σκατούλα που ήταν εκεί. Φταίσαι εσύ που δεν ξέρει να την αποφύγει. Δεν την πάτησα εγώ ρε μάτια, αλλά την πατάγαν οι άλλοι. <χι> Πηγαίναν πάνω στο Κατούλα, με μένο. Και άκουνα σου κάτι άλλο, Ξέρεις γιατί ήταν το πιο αστείο. Ναι. Λέει δεν έχει λεφτά ο άνθρωπο. Και τελικά τι μα είπε. Α, δεν... <χι> Είχε πολύ πλάγα, λέει. Βέτος έχουμε βιβλία. Έχουμε χίλια κενά, τα οποία δεν έχουμε λεφτά να Πώ γκρίνιασε ότι δεν έχουμε βιβλία, αλλά δεν έχουμε κενά. Δεν μπορεί να τα έχει όλα. Ακού, έτσι, μπράβο, ακόμα Ελληνική παιδεία θα είναι, θα είναι. Θα τι περιμένει. Σταμάταρε. 450 βιβλία γράφονται, γιατί δεν έχουν ύλη ούτε για φέτο δύο βιβλία που λείπουν και για του χρόνου η Τρίτη Λυκειού δεν έχει ύλη καθόλου. Τι ύλη, καλέ, καφέ. 450 βιβλία γράφονται του χρόνου από στόλι θα έχουμε βατατυπίε. Καλά είναι. Χρονιά παραχρονιά σε πάει. Θα είσαι Ολυμπιακή yeah. δεν θα είσαι Κενά. Αμάν, Ισάφη, με τίποτα δεν είσαι Περισσυμένη. Τουλάχιστον να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να τα λύσουν αυτά. Η Ελλάδα, κατά την άποψή μα και σύμφωνα με τι δικέ μα εκτιμήσει και τα δικά μα στοιχεία, δεν υπάρχει. Μπράβο! Και θα ήθελα πράγματι σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την κυρία Καγκελάριο για τη στήριξη την οποία μα προσέφερε. Η Ελλάδα δεν υπάρχει. <σταγεί> <σταγεί> Φτιάχνετε τράπεζα με ένα δις παιδί μου. Εμιλήστε <σταγεί> <σταγεί> <σταγεί> βρε παιδιά.